Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου Γιώτα Έψιλον, σελίδα 1017, στίχη 1-9. Οι κρίσεις προανειγγέλθει αλλά δεν επίλθενε σε έτη. Θα προηγηθούν ταύτης 7 νέα πληγε, αντιστοιχούσε και ομοιάζουσε προς τα στων 7 σφραγίδων και σαλπίγκων. Περιέχονται οι 7 φιάλας υπό 7 αγγέλων φερομένας. Πριν οι εφιάλοι αυτές εκενωθούν, παρουσιάζεται το πλήθος των οικόντων των θηρίων, διασκιζουν τη θάλασσα του πυρός του διωγμού και ψάλουν την οδύν, την οποία και ο Ισραήλ διασκίσα στην ερυθρά θάλασσα ανέμελψε. Μεθό επακολουθεί η προπαρασκευή της εξαπολύσεως των 7 εσχάτων πληγών.